Είναι σημαντικό ότι ο Κύριος μας μετά την Ανάστασή Του όταν συναντήθηκε με τις μαθήτριες του, είπε να τον αφέρουν τι λέει στους μαθητές και το Πέτρο. Γιατί κάνει ιδιαίτερη μνήμη στον Πέτρο γιατί τον είχε να αρνηθεί και μετενόησε ο Πέτρος. Και επιβεβαιώνει ο Κύριος την αγάπη του στον Πέτρο. Για να του επισημάνει και να του μαρτυρήσει ότι παρόλα αυτά τον αποδέχεται, συνεχίζει να τον αποδέχεται ως μαθητή του. Ε. Και αυ, αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει την δύναμη της μετανοίας αλλά και την Φιλανθρωπία του Θεού όπου για αυτόν τον Λόγο ήρθε στον κόσμο για να μας δίνει αυτήν την δυνατότητα να ελπίζουμε. Να το προσέξουμε αυτό. Δέστε, οτιδήποτε συμβαίνει δεν είναι τυχαίο. Ο Απόστολος, ο μαθητής αρνείται τρεις τον διδάσκαλο. Και κλαίει πικρός. Αλλά δεν είχε την μαρτυρία του ποια είναι η διάθεση του Κυρίου του εναντί του. Και μετά την Ανάσταση το, το πρώτο πράγμα που λέει στι μαθήτριες λέει απαγγείλατε τις μαθητές και το Πέτρο. Δεν τον καταδικάζει. Δεν τον απορρίπτει. Αντιθέτως δε κάνει ιδιαίτερη αναφορά για να επιβεβαιώσει ...την αγάπη του ο κύριο στον μαθητή. Η ελπίδα λοιπόν... ...και η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού... ...είναι... ...κυρίαρχο στοιχείο... ...στην πορεία μας. Ένδειξη της ψυχής μας... ...αν είναι κοντά στον Θεό... ...είναι η εμπιστοσύνη στην αγάπη του και η ελπίδα που δημιουργείται στην ύπαρξή μας εξαιτίας της γεύση αυτής της αγάπης. Ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, η ζωή της Εκκλησίας μας φαίνεται ότι είναι σκληρή επιφανειακά, αλλά στην ουσία της η πραγματικότητά της είναι η φιλανθρωπία. Και όταν φαίνεται σκληρή, από φιλανθρωπία φαίνεται σκληρή, για να μας αφυπνίσει στην οδόν της αλήθειας. Ο κόσμος φαίνεται να έχει φιλανθρωπία. Αλλά η ουσία του είναι η απανθρωπία και η σκληρότητα Γιατί ναι μεν ο κόσμος δίνει την άνεση δίνοντάς μας την ψευδέστηση της ελευθερίας να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά δεν μας ανοίγει τους ορίζοντες της ζωής. Και απελπισία δεν είναι μόνο η αίσθηση ότι δεν έχω ελπίδες διόρθωσης. Αυτό που κυρίως ορίζεται ως σκληροκαρδία του κόσμου είναι ότι το σύστημα του κόσμου δεν μου δίνει ελπίδες αλλίωσης τέτοιου είδους που να νιώθω ζωντανός δεν μου ανοίγει τους ορίζοντες τους αληθινούς ορίζοντες, τους πραγματικούς ορίζοντες της υπάρξεώς μου αλλά με κάνει να ταυτιστώ με κάποιες εμονές και κάποιες ιδέες ότι αυτό είναι ζωή αλλά αυτό εμένα δεν με καλύπτει δεν καλύπτει την ύπαρξή μου έτσι, λοιπόν, ενώ οι πατέρες μας μέσα από την εμπειρία τους μέσα από τον προσωπικό αγώνα που σημαίνει προσωπικός αγώνας να δώσω τις πραγματικές διαστάσεις της ύπαρξής μου να δώσω την πραγματική τροφή που έχω ανάγκη να βρω την εσωτερική αλήθεια για να έχω ισορροπία στη ζωή μου και ο λόγος του είναι αλήθεια γιατί δεν είναι λόγος εκμετάλλευσης του προσώπου αντιθέτως το πλαίσιο της κοινωνίας μας αυτό που μας προτείνει είναι εξαιρετικά περιορισμένο στην εποχή μας μιλούμε για κάποιες αξίες οι οποίες από τον γαλλικό διαφωτισμό και μετά έχουν τονιστεί πάρα πολύ όπως είναι η αρχή της ελευθερίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ασκητική της Εκκλησίας φαίνεται να καταπιέζει τα δικαιώματα αυτού του ανθρώπου να τα προσβάλλει και να τα αντιστρατεύεται αυτό είναι μια ψευδέστηση για ποιο λόγο γιατί ο κόσμος μου δημιουργεί την άνεση, ότι έχουμε είμαι ελεύθερος θέλω και ταυτόχρονα με την αρχή της υποβολής και της προβολής καθορίζει τι θα σκεφτώ. Τι θα αισθανθώ, τι θα αγαπήσω. Και όταν είμαι ένας άνθρωπος μεταπτωτικός, αδύναμος, δεν έχω αντιστάσεις. Ένα απλό παράδειγμα. Εδώ και ένα μήνα οι δύσεις της συζητούν. Όλοι σκεφτόμαστε αυτό. Στη, στα στόματα όλων των ανθρώπων που είναι ποιος είναι στο DVD <laughs> αυτό έτσι δεν είναι και αν φταίει ο Θεύμος ή ο <laughs> αυτό δεν είναι φασισμός γιατί μου πληροφορούν και μου διοχείται τέτοια πληροφόρηση για να αναγκάσουμε να σκεφτώ με ένα συγκεκριμένο τρόπο και έτσι η ηθική μου το μέτρο της ηθικής μου να καθορίσουμε αυτή τη σκεπτική που θα μου βάλει ο άλλο. με αυτή τη λογική. άρα εγώ καθορίζομαι από αυτή τη λογική οι πληροφορίες που θα δεχθώ είναι συγκεκριμένες. Ποιος καθορίζει το περιεχόμενο των δελτίων ειδήσεων, Ποιος το καθορίζει. Εγώ θα ανοίξω την τηλεόρασή μου και θα ακούσω πέντε κανάλια. Τι πληροφορίες θα δεχθώ. Αυτό θα μου διαμορφώσει ήθος, τρόπο σκέψεως, αγωγή παιδεία. Στο όνομα της ελεύθερης πληροφόρηση. Και με την πρόφαση σου λέει ελεύθερος άμα θέλεις να αντισταθείς. Μα με τι δύναμη αντισταθώ αν δεν έχω και χρόνο να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Και έτσι το σκεπτικό μου καθόλου σε ένα τρόπο. Αυτό είναι ο σύγχρονος φασισμός. Που μάλιστα έρχεται τόσο έτσι πονηρά μέσα στη συνείδησή μου. Πού ακόμη. Ο τρόπος διασκεδασίσμου μου. Ο τρόπος και, το, και η ποιότητα του φαγητού μου, το πρόγραμμά μου, οι πληροφορίε μου είναι προκαθορισμένες και κατευθυνόμενες. Είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα υποκινούμενα από ένα άλλο πνεύμα στο οποίο δεν μπορώ να αντισταθώ γιατί είμαι μακριά από το Θεό. Έτσι, το τι έχω ως σημαντικό μέσα μου ή όχι καθαρίζεται από αυτό μα αυτή λοιπόν την έννοια έχουμε μέσα μας συγκεκριμένες αντιλήψεις. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Ο πολιτισμός, τον πατέρα μας είναι άλλος. Ο πολιτισμός που αναφέραμε τι σκόπο έχει. Έχει δύο σκόπους. Ο ένας σκοπός δεν είναι μόνο να μου καθορίσει τον τρόπο σκέψης να μου ρυθμίσει το μέτρο του τι σημαίνει ηθικό και ανήθικο, σωστό ή λάθος, αλλά να μου φέρει μια εσωτερική ξηρότητα, ακιδεία και νεκρώση Γιατί όλα αυτά δεν έχουν μέσα τους ζωή. Αποτέλεσμα τούτου είναι ο άνθρωπος να υποπέσει και να οδηγηθεί στο μεγάλο εχθρό του που είναι το μεγάλο όλο του διαβόλου, η απόγνωση και το πνευματικό αδιέξοδο και το ψυχικό αδιέξοδο. Να μην έχω αίσθηση χαρά. Να με πνίγουν τα πάντα. Να βλέπω παντού σάπια κοινωνία. Η κοινωνία παντού είναι σάπια, αλλά και παντού όμορφη. Ό,τι είναι σάπιο, έχει και δυνατότητα να είναι όμορφο. Και αυτό... Είναι δική μα ευθύνη να το αλλάξουμε. Και η ευθύνη αυτή αφορά την ύπαρξη του καθενός μας. Ένα απλό παράδειγμα. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές παράπονα από ανθρώπους εδώ ότι όταν ,τι παίρνουν τις θέσεις κρατούν και δύο-τρεις και, και άλλοι είναι όρθιοι. Και λέμε τώρα, καλά, μπορεί να κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Αλλά αυτό τι είναι, Είναι ένα τρόπο σκέψη, τοποθέτηση. Δηλαδή, κοιτάω τον εαυτό μου να βολέψω και κάποιου άλλου και άλλοι συνόρθιοι. Τι σημαίνει αυτό, Δεν είναι εγωιστικό. Πρέπει μου αποδείξει κανεί κάτι. Μα γιατί να μιλούμε για πολλά πράγματα πνευματικά και σπουδαία και φιλοσοφίε μεγάλε. Αυτό το απλό πράγμα. Και τι μπορεί να γίνει, Α πιάσει οποιαδήποτε θέση. έλα δεν μπορώ να εναλλάσσουμε κάποιον που αισθάνομαι ότι είναι πολύ ωραίο. Να, είναι μια μικρή έξοδος από τον εαυτό μου Γι' αυτό φταίει, φταίνει σεσμοί το κράτος Φταίν, τα, τα, Φταίνει οι, οι παράγοντες που ρυθμίζουν τη ζωή μου Ναι φταίνει και αυτή Γιατί όταν, με, όταν μου λένε, κοίταξε Οι διαφημίσεις τι λένε Σου παρουσιάζουν αδώρο και σου λένε Το αξίζεις Απόλαυσέ το, το δικαιούσε τι αναπτύσσεται, η ιδέα του να ικανοποιώ τον εαυτό μου. Α την κάνω. Και ,τι, δεν είναι εκεί το πρόβλημα ότι η ιδέα να ικανοποιώ τον εαυτό μου, ότι εκεί θα βρω τη χαρά. Mm. Και γίνομαι ένα καταναλωτικό που αποκτώ τα πάντα που μου λένε ότι μου αξίζουν και μου γίνονται χαρά, και στο τέλο νιώθω μια κόπωση, μια εξάντληση. Άρα, μου υποδεικνύει η κοινωνία που λέει ότι είμαστε ελεύθεροι και δεν πρέπει να καταπιέσουμε τον άλλο και να μην κάνουμε προσλητισμό μου υποδεικνύει και μου υποβάλλει τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ειδονή. Και μου μεγαλώνει και, και μου αναπτύσσει η ότι εγώ είμαι ένας μπασά, ένα αφεντικό που μπορώ να Θεός και τα δικαίωμαι όλα. Και δεν έχω όρια στο αυτό που δικαίωμαι και μου αξίζει. Αξίζω για τα πάντα. Αυτός δεν είναι ο πολιτισμός μας. Αυτό δεν διαμορφώνει ήθος. Αυτή δεν είναι αρρώστια μας. Οι πατέρες μας λοιπόν έρχονται λένε και κάτι άλλο. Έρχονται λένε κάτι άλλο που μας φαίνεται τι νόημα έχει αυτή. Δηλαδή γίναμε τόσο ξένοι με αυτόν τον λόγο του πατέρα μας και με κάποιες έννοιες πνευματικές. Είμαστε τόσο ασυνήθιστοι, όχι μόνο βιωματικά, πολύ περισσότερο βιοματικά, βιωματικά, αλλά και νοητικά και σαν ακούσματα και σαν έννοιες με αυτές τις Άγιο πνευματικές έννοιες Να προχωρήσουμε λοιπόν Και να δούμε τι, Ποιο είναι το πρόβλημα μας Ο, ο, ο Άγιος Χρυσόστομος εδώ παίρνοντα ε, κάποιες τοποθετήσεις Του Αποστόλου Παύλου Μας κάνει μία τοποθέτηση Που είναι και αθυπνιστική Και αποκαλυπτική Το Πορεύεται η ψυχή μας λέει λοιπόν ε, χρησιμοποιώντας κάποιο λόγο του Αποστόλου Παύλου αναφέρεται στον πόνο του Αποστόλου Παύλου για τις πτώσεις των πιστών δέστε ο πόνος του Αποστόλου Παύλου για τις πτώσεις των αδελφών του των πιστών. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος πονάει για τους αδελφούς του. Να ένα άλλο πράγμα που αναφέρνει σε μας Η κοινωνία μας, εμείς, πονούμε για τον άλλο. Εμείς και για τον λόγο που πονούμε επίσης δείχνει και τι επιλογές έχουμε μέσα μας και τι επίδη Πονούμε μόνο για την υγεία και τα χρήματα ή πονούμε και για άλλα πράγματα ο κάθε πόνος που αφορά τον άλλο και μας βγάζει από τον εαυτό μας είναι σημαντικός αλλά και ο λόγος που πονούμε είναι σημαντικός ή εμείς θα κατακρίνουμε για το κακό του κόσμου ή θα πονούμε για παράδειγμα έχουμε μέσα στη στενοχώριά μας μέσα στη δική μας προσωπική αδιέξοδη κατάσταση εμεί αναζητούμε συνήθως εξηλαστήρια θύματα από τράγους και κάθε εποχή βγαίνει και κάτι και ευτυχώς που υπάρχουν οι δύσυξες και βγάζουν κάθε φορά και ένα, ε, ε, έναν ε, κακόν άνθρωπο, έναν ανήθικον άνθρωπο, έναν κλέφτην άνθρωπο, για να νιώθουμε μια ησυχία εμείς. Αντί ο κάθε πεσμένος άνθρωπος να μας γίνεται αφορμή μετανία πόνου και να συμπάσχομαι και να γίνεται αφορμή προσευχής, για μα γίνεται αφορμή ικανοποίηση. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι το κακό κάποιου ανθρώπου, το κακό κάποιου ανθρώπου. και εμεί συμμετέχουμε. Δεν μπορεί κάποιο. Ξέρετε, να το πούμε λίγο πιο πρακτικά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κατηγορούν την εξουσία. Και καλά κάνουν και έχουν και δίκαιο. Γιατί ίσως όλο αυτό το σύστημα της εξουσίας λειτουργεί με πολύ πονηριά και δεν είναι τόσο αγαθόν, έτσι. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια αυτή. Η εξουσία βγαίνει από τον λαό. Και ο έχει ευθύνη. Όχι γιατί γεννά τους ανθρώπους της εξουσίας. Αλλά γιατί και ο λαός, εμείς δηλαδή, έχουμε τα δικά μας λάθη και είμαστε τόσο κακομαθημένοι που αν είμαστε σε θέσεις εξουσίας τα ίδια και χειρότερα θα δε κάναμε. Παράδειγμα, Έχουμε καθαρούσους δρόμους. Προσέχουμε το τι πετούμε. Προσέχουμε και έχουμε ευθύνη και γιατί μόλις του περιβάλλοντος και, τι, και με τι τρόπο χρησιμοποιούμε τα αγαθά. Αν κάνουμε κατάχρηση ή παράχρηση. Όλα αυτά εμείς δείμαστε τίποτα, δεν φταίμε σε τίποτα. Ο τρόπος που οδηγούμε ο τρόπος που τρώμε, ο τρόπος που καθαρίζουμε, ο τρόπος που πετούμε πράγματα από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό ποιο φταίει, Το σύστημα, οι θεσμοί, Εμείς δεν το έχουμε ευθύνη. Αλλά και το σύστημα για να μην ελέγχεται από τον λαό είναι φιλικό προς τον λαό, δηλαδή πάντα το να μνηστεύει. Δεν φταίει ποτέ ο λαός. για να μην ελέγχει ο λαό την εξουσία αν υπάρχει ένας λαός σκεπτόμενος ένας λαός που ο καθένας προσωπικά να λάβει την ευθύνη του να είναι έντιμος και να προσέχει την ζωή του όχι με έναν ηθικιστικό, νομικιστικό τρόπο αλλά με έναν καθαρόν τρόπο και να έχει παιδεία και καλλιέργεια αυτό μόνο ως παρουσία και χωρίς τίποτα είναι αγκάθι στην εξουσία η εξουσία τέτοια αγκάθια δεν θέλει τι κάνει, δημιουργεί ανθρώπου τη αρπακτής του λαδώματος, ούτως ώστε όταν πάει να αλλάξει κάποιο κάποιος που λάδωσε, καταλαβαίνουμε και αυτό στην λάδωσε. Και όμως, όλοι είμαστε λαδωμένοι. Γι' αυτό έχουμε καλή παραγωγή ελαίου στην Ελλάδα. χρειάζεται προσοχή. Όταν κάνουμε μία βαρία θα κάνουμε και άλλο. Όταν έρχεται άλλος και σου λέει κοίταξε Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν πολλά χρόνια, όταν ήμουν σε μια άλλη ενωρία και θέλαμε να κάνουμε κατασκήνωση, βρέθηκε κάποιο ε, επιχειρηματή να μα βοηθήσει πιο εθουσιασμένο. Λέει θα μα δώσει πόσα, ένα-δύο εκατομμύρια. Και μου λέει, εντάξει, θα σου δώσω ένα, αλλά γράψε δύο. Τι <Κι> να γράψω δύο. Και πώ θα τα δικαιολογήσω εγώ. Και τι θα γίνει. Φιλανθρωπία κατά τα άλλα. Ήθελε να γλιτώσει από την εφορία. Αν εγώ, σαν παπά, σε έκανε την τελείωσε η ιστορία. Θα έλεγε γιατί, γιατί τέλειωσα ιστορία. Αφού το κάνει και ο παπά, σε χαίρεται μα το πλάταμα. <ΣΣ> Δικιούμαι να το κάνω όποτε θέλω. Και σε βάζει στην απάτη τη φιλανθρωπία. Ότι θα φανεί και φιλάνθρωπο. Αν αντισταθεί και εμεί δεν τα θέλω να τα χαίρεσαι, θα φανεί σκληρό. Θα σε πει σκληρό. Θα σε πει αγενή. Και θυμάμαι, του είχα γράψει μια επιστολή και έλεγα αυτό ότι είναι ανήθευτο και το εξηγούσα κλπ. Με έβλεπε και άλλα ζευγάρια μετά. Αυτό δεν χρειάζεται ευγένεια. Αυτή είναι η ευγένεια, να το πει αυτό που νιώθει, αυτή είναι η ειλικρίνεια. Λοιπόν, η κοινωνία μα αυτό βαθμιαία αλλοιώνει το μέτρο τη ειδική στον καθένα μα. Και επειδή όλοι νιώθουμε ενοχοί, ψάχνουμε ξυλαστήρια θύματα να εκτονώσουμε όλε τι ενοχές μα και να νιώσουμε δικαίωση. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Γιατί χρειάζεται, υπάρχει μετάνοια. όσο δίποτε πάντοτε η μετάνοια είναι επίκαιρη αλλά όπως περισσότερο από κάθε εποχή τώρα, σήμερα, στις μέρες μας γιατί ούτε αρετή έχουμε ούτε άσκηση έχουμε ούτε λιμοσύνη έχουμε ούτε ηθική το μόνο μας δεν είναι η μετάνοια. να δούμε λοιπόν τη λογική της μετάνοιας κατά στους πατέρες μας λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, τέκνα μου που για σας πάλι πονώ ανυπόφορα μέχρι που να μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Αυτό είναι να προσωπικά σαν παπά με ελέγχει. Γιατί εγώ έχω πόνο για τους ανθρώπους που με εμπιστεύεται ο Θεός μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους δεν ξέρω. Ούτε μέσα μου δεν ξέρω να έχω πόνο. Για να μορφωθεί ο Χριστός. Και αν ο λόγος που γίνεται τώρα και άλλες φορές έχει αυτό το κίνητρο ή έχει άλλα πράγματα που ούτε εγώ γνωρίζω μέσα στο ασυνείδητό μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο της ψυχής μου ποιες είναι τα πραγματικά κίνητρα γιατί εάν ανυπόφορα πονώ για να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας όπως λέει ο απόστολο Παύλος σημαίνει ότι έκανα βήματα με τον εαυτό μου αλλίωσης και αλλαγή που δεν ξέρω αν έχουν γίνει δεν έχουν γίνει επομένως με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος δηλώνει το πόσο ενωμένος ήταν με το Χριστό και αντιλαμβανόταν πόσο θησαυρό είναι ο Χριστό για τον ίδιο. Γι' αυτό πονούσαν υπόφορα. Όπω πονάει η μάνα για το παιδί, ανυπόφορα όταν το διάρρωστο, γιατί βλέπει, Ό,τι η υγεία του είναι το πάνω, γιατί αγαπώ το παιδί μου, το θέλω. Όπω κάποιο πονεί ανυπόφορα γιατί είχα τα χρήματά του, γιατί λατρεύει το χρήμα, ο Απόστολο Παύλο πονεί ανυπόφορα και δεν έχει μορφωθεί ο Χριστό στι ψυχέ των ανθρώπων. Γιατί ο θησαυρό είναι ο Χριστό. Και αυτό το έλεγε θέλοντας συγχρόνως και να τους ενθαρρύνει και να τους φοβήσει. Δεν είστε παιδαγωγική μέθοδος. Γιατί να τους φοβήσει και γιατί να τους ενθαρρύνει. πρώτο γιατί όταν έλεγε πονού ανυπόφορα σαν να τους φόβιστε. ότι είστε χαμένοι είστε, δεν είστε καλά. Αλλά του τους ελπίζει και τους δίνει ελπίδα πώς. Και τους ενθαρρύνει μέχρις. Μέχρι που να μορφωθεί μέσα ο Χριστός γιατί σημαίνει αυτό ότι έχετε ελπίδα να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας Απ' τη μία της το τρομμουκρατή τους φοβίζει ποια είναι η κατάστασή τους και απ' την άλλο δίνει την ελπίδα μέχρι να μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός Γιατί το να πει μέχρι που να μορφωθεί δείχνει και τα δύο αυτά και το ότι δηλαδή δεν έχει ακόμα μορφωθεί μέσα τους και ότι είναι δυνατό να μορφωθεί πάλι γιατί αν δεν ήταν δυνατό Άδικα έλεγε προ αυτού μέχρι που να μορφωθεί μέσα σας ο Χριστό και του έτρεφε με μάταιε ελπίδε. Εφόσον λοιπόν του λέει μέχρι να μορφωθεί μέσα σας ο Χριστό, άρα τους τους τώρα, Χριστός του ενεθαρρύνει και του δίνει ελπίδε. Γνωρίζοντα, συνεχίζει τώρα ο Αγίο Χρυσότομο. λοιπόν αυτά, ούτε και εμεί να απελπιζόμαστε, αλλά ούτε και να διαφορήσουμε καθόλου. Ξέρετε, το ίδιο τη εποχή μα που δείχνει την πτώση μα είναι αυτό, ότι μα ο, η, η κοινωνία μα δύο εμπειρίες μας αφήνει Και αυτή είναι η ένδειξη της πτώσης Της α, ραθυμίας και της απελπισίας Σήμερα ο άνθρωπος είναι ένα απελπισμένος άνθρωπος Είτε τεμπέλης, τεμπέλης που δεν έχει δύναμη ότι το ποτήρι να τη σηκώσει από εδώ να το πάρει εκεί Τίποτα τέτοιο πνευματικό δεν μπορεί να κάνει Και ταυτόχρονα απελπίσει ότι δεν κάνω τίποτα Δηλαδή πάτε μου δεν μπορώ να προσευχηθώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Βαριέμαι να πω εκκλησία, βαριέμαι να προσευχηθώ, βαριέμαι να δω του ανθρώπου, με κουράζουν οι άνθρωποι. Και ταυτόχρονα, Αχ, έχω χαθεί τη ζωή. Ζωή είναι αυτή, απελπίστηκα. Αυτέ είναι οι εμπειρίε των ανθρώπων. Αυτή είναι η εμπειρία μα. Αυτό το βασανιστικό πράγμα. Και η ραθυμία και την πελιά και η απελπισία. Και το ένα φέρνει το άλλο. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Γνωρίζοντα λοιπόν αυτά, ούτε και εμεί να απελπιζόμαστε, αλλά ούτε και να διαφορήσουμε καθόλου. Γιατί και τα δύο αυτά είναι ολέθρια. Πραγματικά η απόγνωση δεν αφήνει τον πεσμένο να σηκωθεί. Ενώ η αδιαφορία οδηγεί στην πτώση εκείνου που είναι όρθιος. Η απόγνωση συνήθως μας τηρεί τα αγαθά που αποκτήσαμε. Ενώ η αδιαφορία δεν μας αφήνει να απαλλαγούμε από τα κακά που μας περιβάλλουν. Και η περιφρόνηση βέβαια μας κατεβάζει και από τον ίδιο τον ουρανό. Είναι η απόγνωση μας καταρρύπτει μέσα στην άβυσσο της κακίας. Όπως πάλι βέβαια το να μην κυριευθούμε από απόγνωση μας βοηθάνε να επιστρέψουμε από εκεί γρήγορα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε μία επιθυμία για μία αμαρτία. Δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Δεν θέλουμε να αντισταθούμε. Δεν κάνουμε αγώνα. Δεν έχουμε προϋποθέσεις. Γιατί το να αντισταθείς σε μια μαρτία δεν εξαρτάται τόσο πολύ όσο στο να επιβληθείς στον εαυτό σου, στις ωρέξει σου, εξασκώντας τις φυσικές σου ψυχικές λειτουργίες, αποθώντας τις επιθυμίες σου, αλλά όσο θετικά το να λειτουργήσουμε δηλαδή να ξυπνήσει μέσα μας η αίσθηση της χαράς η αίσθηση τη ζωής δηλαδή να έρθει μια άλλη χαρά δυνατότερη από τις προσδοκίες που έχουμε με το να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες μας μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να ελευθερωθεί αλλά πως μπορώ να αισθανθώ χαρά πως μπορώ να πάρω κάτι μέσα μου που να μου ικανοποιήσει την ανάγκη για ειδονή. Που ειδονή σημαίνει εμπειρία σχέσης. Κατάργηση της μοναξιάς. Αυτό είναι αναζήτηση του προσώπου. Αυτό είναι η διαδικασία προσευχητικής αναφοράς της υπάρξεως στον Θεο. Αυτό είναι κατάσταση προσευχής και αναζήτησης μέσα από την προσευχή. Αυτό όμως δεν μας αφήνει να το κάνουμε η μας. Και έτσι με τη ραθυμία ακυρώνουμε αυτές μας τις δυνατότητες και μένουμε ξεγυμνομένοι από την χαρά αλλά ταυτόχρονα έχοντας την επιθυμία για χαρά. Τότε πού θα την αναζητήσουμε σε αυτό που δεν μας επιβάλλει καμία αντίσταση, κανέναν κόπο και κανέναν λόγο. Και οπότε χήμα ικανοποιούμε τις ανάγκες του βιολογικού ανθρώπου. Και μετά από όλα αυτά διαπιστώνει ο άνθρωπος το κενό αυτής της εμπειρίας του. Και έχει την απόγνωση ότι έζησε στο κενό και την απόγνωση της ενοχής. Α, γιατί το και τι σου λέει, σου λέει μια, αυτός ο δρόμος είναι δύσκολος, δεν είναι για σένα. Δεν μπορείς αυτά τα πράγματα, άστα. Και ταυτόχρονα σου λέει, ε, και να ζήσεις όλοι το κανό και ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Και θα σε ο Θεό. Έρχεται και μας λέει είναι αδύνατο αυτό να γίνει και δικαιούσε και εσύ κάτι να κάνει, ο κόσμος το κάνει. Αρχίζει το, την κολακία ότι δικαιούσε αυτό που παμε το αξίζω, δικαιούμαι και ταυτόχρονα μου δημιουργεί την, αίσθη, την παρουσία ενός φιλάνθρωπου Θεού που καλό ο Θεό ο πατέρα τι να κάνει, μα τάδωσε να τα χαιρόμαστε και μας συγχωρεί, μα καταλαβαίνει. Η παιδιά του είμαστε όλοι. Ε? Πια ω πατέρα δεν καταλαβαίνει το παιδί του, θα καταλάβει ότι είμαστε ανόητα παιδάκια κι εμεί. Ε, και θα πούμε και ένα Ήμαρτο και είμαστε τακτοποιημένοι. Αυτό πριν την αμαρτία. Μετά την αμαρτία, σου το παρουσιάζει βουνό. Τι έκανε. Έγκλημα. Δεν έχει καθόλου ελπίδε. Είσαι χαμένο. Να το δίπολο που μα κοροδεύει. Είναι η αυτή. Χρειάζεται να πούμε ότι ναι μεν είναι ο φιλάνθρωπος ο Θεός αλλά αυτό εγώ δεν είναι ζωή για μένα να το ζήσω δεν είναι τροφή πραγματική και αν το κάνουν άλλοι ο Θεός μου τους και αυτούς και εμένα για να κάνουμε τον αγώνα μας και αν τυχώς τον αγώνα μας πέσουμε τότε δεν το βάλουμε κάτω θα αρνηθούμε αυτό το πνεύμα τη απελπισίας δεν μα ωφελεί γιατί πολύ απλά, γιατί η απελπισία είναι πρόβλημα όχι μόνο γιατί προσβάλλει το έλεος του Θεού και τη μεγάλη του Θεού αλλά και κάτι άλλο, αλλού είναι η αμαρτή της απελπισίας γιατί απελπιζόμαι γιατί αισθάνθηκα ότι έκανα κάτι πολύ άσχημο και τι σημαίνει αυτό ότι δεν είμαι καλό άνθρωπος ή ότι δεν δικαίουμε του παραδείσου μα καταρχήν ο αγώνα μας δεν είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι και κατά δεύτερο λόγο ο παράδειγος δεν είναι μια ανταμείβη για τις καλές μου πράξεις είναι διαδικασία σχέσης και η μετάνοια μου δεν έχει να κάνει με το να κλαίω τα μαύρα μου για το τι έκανα, αλλά η μετάνοια μου έχει να κάνει πόσο σκοτίστηκα και δεν μπορώ να κοινωνήσω τώρα τις σχέσεις ως με τον Χριστό. Και το ενδιαφέρομαι είναι τώρα να διώξω αυτή τη θολούρα, αυτή την σύγχυση, αυτό το μεσότυχο, αυτό το φραγμό που με εμποδίζει να πλησιάσω τον Θεό άλλον απελπιστώ για να λέω αχ τι άνθρωπος είμαι και τι έκανα και να απελπίζομαι και να θλίβομαι που έχασα πλέον το πρόσωπο δεν το βλέπω τώρα, κρύφτηκε από μένα έχουν λέπτει κι τα μάτια μου και δεν βλέπω έχει μπει το μεσότυχο στη μία, η μία περίπτωση την πρώτη που είναι η έκφραση απελπισίας κέντρο πάλι, Θεός είναι αυτό Αυτός μου ας λέω ότι κλαίγομαι για τι αμαρτίες μου και στην άλλη περίπτωση κέντρο είναι ο Χριστός είναι η απόλυα του προσώπου Όπω για παράδειγμα, να το πούμε διαφορετικά, αν κάποιο απατάει τη γυναίκα του ή κάποια γυναίκα απατάει τον άντρα τη. Μετά τη λαμπάτη, ποια είναι η θλίψη, Ότι εμήχεψα ή ότι πρόσβαλα τη γυναίκα μου ή τον αντρα τη μετα τη λεμπατη ποια ειναι η θλιψη οτι εμηχεψα η οτι προσβαλα τη γυναικα μου η τον αντρα μου. Αν είναι ότι εμήχεψα, σημαίνει ότι μένω στην ανάγκη μου να ικανοποιώ την εικόνα ως καλού ανθρώπου. Να εξυπηρετώ τον καθοσπρεπισμό μου και την ηθική μου. Αν όμω η έννοια μου είναι ότι επρόσβαλα μία σχέση και τώρα δεν μπορώ να είμαι αληθινό, δεν μπορώ να είμαι καθαρό, δεν μπορώ να βλέπω στα μάτια του σύντροφου μου και να νιώθω μία καθαρότητα και με θλίβει αυτό το πράγμα ότι αδίκησα τον άνθρωπό μου, τότε είναι άλλη ιστορία. Άρα μετατοπίζω το κέντρο από τον εαυτό μου στον άλλο. Εάν κλαίγομαι ότι τι έκανα, τι έκανα, θα το ξανακάνω και πολλέ φορέ περισσότερε ακόμα. Αν όμω θλίβω, πρόσβαλα τον άνθρωπο, τότε έχω πιθανότητα θα μην το ξανακάνω. Γιατί αυτό που με κινεί σε αλλαγή είναι ο σεβασμός του προσώπου, του συνδρόφου, του Χριστού. Και όχι ανάγκη μου να ικανοποιώ την ηθική μου ακαιρεότητα. Είναι πολύ άνοστη λέξη αυτή που λέγεται στην κοινωνία, ηθική ακαιρεότητα. Ποιος είναι ηθικό ακαιρεός, κανείς. Δεν υπάρχει θεϊκή ακαιρότηση στην Εκκλησία, υπάρχει σεσωσμένος, σώος, ολόκληρος δηλαδή. Και ολόκληροι, σώοι, ακέραιοι είμαστε αν έχουμε το Λόγο του Θεού. Αν κοινωνούμε του προσώπου του Χριστού και γιατί σημαίνει τόσο καημό το έχει ο Χριστός και τόσο ανάγκη το έχουμε. Γιατί ο Χριστός είναι όλοι άνθρωποι και τότε είμαστε ολόκληροι, ακέραιοι. Αν εγώ είμαι εγκλωβισμένος σε μια ηθική ατομική ακαιρεότητα, δηλαδή το εγώ να είμαι ένας καλός άνθρωπος, δεν είμαι όμω είμαι ένα κομμάτι του όλου, του συνόλου. Άρα, εδώ είναι κόλαση. Δεν είμαι σώος, δεν είμαι σεσοσμένος. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η εκκλησία. Η εκκλησία τι κάνει. Εκκλησιαστικοποιεί την ατομικότητά μου. Και με μαθαίνει να εκκλησιαστικοποιώ όλη μου την ύπαρξη που είναι όλοι οι άνθρωποι στο σώμα του Χριστού. Έτσι όταν εγώ μετανοώ εκκλησιαστικά στο σώμα του Χριστού, ουσιαστικά είναι ένα αγώνα μου να γίνω ακέραιος, σώος, ολόκληρος, ζωντανό. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει έννοια ηθική ακαιρεότητα ατόμων. Για τον κόσμο αυτό είναι αγαθό Και εδώ είναι αντίφαση με τον πνευματικό λόγο. Για την εκκλησία είναι προσβολή. Για τον πνευματικόν υπαρκτικόν τρόπον, για τον πνευματικόν τρόπο υπάρξεως, αυτό είναι πτώση. Και θα δούμε παρακάτω ο Απόστοντος Παύλος πώς το συνδέει. Συνδέει την μετάνοια με το εκκλησιαστικό γεγονός αναφερόμενος στο περιστατικό του εμμομίκτη Κορινθίου. Πώς το αναφέρει και θα δούμε στη συνέχεια. Θα το συνεχίσω λίγο. Μα μιλάει κατά χώρον η εκκλησία για Ποια εκκλησία Ποια εκκλησία. Η εκκλησιαστική άνδρος. Κύριο, κύριο, δεν θυμάμαι, δεν έχω ακούσει. Αν έχουν πει κάτι τέτοιο και το εννοούμε την έννοια μια ατομική ηθικής δεν είναι εκκλησιαστικό γεγονό. Το να είσαι καλό άνθρωπο αυτό που επαναλαμβάνεται συνεχώ και αδιαλήπτω, Είναι απαραίτητο να είσαι καλό άνθρωπο. Αλλά δεν είμαστε καλοί από μόνοι μα. Να το πούμε διαφορετικά. Όταν γίνεται η Θεία λειτουργία, όταν λέει ωραία. Τα άγια της Αγή, υψώνει τον αμνό, το σώμα του Χριστού λέει τα άγια τη Αγή, τα άγια είναι Αγίου, λέει ο ψάλτη, απαντάει ο λαό, ει Άγιο, ει Κύριο. Ποιο καλή είναι Άγιο, μόνο αυτό είναι Άγιο. Και τι κάνουμε, κοινωνούμε το σώμα του Χριστού για να κοινωνήσουμε τη Αγιότητό του. Να πάρουμε την Αγιότητά του και την καλοσύνη του και να γίνουμε καλοί. Άρα, παίρνουμε από την καλοσύνη του και είμαστε καλοί. Δεν παίρνουμε από τον εαυτό μα για να γίνουμε καλοί. Αυτή είναι η διάκριση. Άρα το ένα γεγονό είναι πραγματικά καλοσύνη και αγιότητα γιατί την παίρνουμε από τον, την πηγή της αγιότητας και της καλοσύνης και το άλλο κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας προσπαθώντας να φάμε τις σάρκες μας και να πάρουμε αίσθηση καλοσύνης από τον εαυτό μας. Γι' αυτό τον λόγο στη ΜΕΝ με, πρώτη περίπτωση υπάρχει το, ο πνευματικός λόγος και η αφορμή να είμαι συγχωρητικός και αγαπητικός προς τους άλλους γιατί και με ένα η νεαγιότητα και καλοσύνη και στην άλλη περίπτωση όταν υποστηρίξω ότι την κατέκτησα την καλοσύνη έχω το δικαίωμα να είμαι επιθετικός, ελεγκτικός και κυριαρχικός σαν τον άλλων ανθρώπων. Και έτσι δεν οικοδομείται η έννοια τη ενότητα, αλλά η έννοια του διαχωρισμού σε καλούς και κακούς ανθρώπους, ηθικούς και ανηθικούς. Συνεχίζουμε και μετά, δύσκολα. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, λέει, ήταν βλάσφημος και διώκτης και υβριστής, αλλά επειδή έδειξε μακροθυμία και δεν κυριεύτηκε από απόγνωση και σηκώθηκε από τη μπτώση του και έγινε ίσω με τους αγγέλους. Αναφέρεται ότι η δύναμη της μετανοίας. Ενώ ο Ιούδας ήταν απόστολο. Αλλά επειδή έδειξε ραθημία έγινε προδότης. Ο πάλι μετά από τόση κακία επειδή δεν κυριεύτηκε από την απόγνωση εισήλθη στον παράδεισο πριν από όλους τους άλλους. Ο φαρισαίος επειδή περηφανεύτηκε κατρακύλησε από το ύψος της αρετής ενώ ο τελώνης επειδή δεν απελπίστηκε τόσο πολύ ψώθηκε ώστε και εκείνο να τον ξεπεράσει θέλει να σου δείξω και ολόκληρη η πόλη που έκανε το ίδιο Η πόλη των Ινεβητών Έτσι σώθηκε ολόκληρη Αν και βέβαια η απόφαση του Θεού τους οδήγησε στην απόγνωση Γιατί δεν είπε αν με... ο Θεός Τους έστειλε μήνυμα μέσα από τον προφήτη και δεν είπε Εάν θα μετανοήσουν θα σωθούν Αλλά όμως αν και απειλούσε ο Θεός Και ο προφήτης φώνασε και η απόφαση δεν είχε αναβολή, ούτε περιορισμό, δεν κυριεύτηκαν από απόγνωση, ούτε εγκατέλειψαν τις καλές ελπίδες. Γιατί του είπε ο Κύριος, ακόμη τρεις ημέρες και η Νεβίδα καταστραφεί. Δεν τους άφησε περιθώρια, μήπως αν αλλάξετε. Ήταν την απόφαση. Γιατί Γιατί; γι' αυτό δεν έθεσε περιορισμό, ούτε είπε αν μετανοήσουν θα σωθούν, ώστε και εμείς. Δεν το είπε τυχαίο ο κύριο. Για ποιο λόγο. Δέστε τι λέει ο Απόστολο. Αν έχει το πνεύμα του Θεού, πώ τα βλέπει καθαρά τα πράγματα. Εμεί, με τον τρόπο που ζούμε, τις μας, με τι ειδονέ μα, με τη μας, τόσο παχύνθηκε ο νους μα, που τα βλέπουμε τελείω επιφανειακά. Τι λέει εδώ ο Άγιος Ξώστομο. Ωστε και εμεί, όταν ακούσουμε κάποια απόφαση του Θεού χωρί περιορισμό, ούτε έτσι να μην κυριευθούμε από απόγνωση. Ούτε να εξασθενήσουν οι δυνάμει μα. Έχοντα το βλέμμα μα. Στραμμένο στο παράδειγμα εκείνο. Έρχονται μερικοί άνθρωποι και λένε στον παπά, Αχ, πατέρ μου, δεν είμαι καλά. Αυτά που μα είπε, πό, και απόγνωση έχω, και ραθυμία έχω, και σκληροκαρδία έχω, και τι κάνω, δεν ξέρω να εξομολογούμε σωστά. Και πού και... και... είναι το πρόβλημά σου. Πού είναι το πρόβλημά σου. Δεν υπάρχει περιορισμό σε αυτά. Και σκληρόκαρδο να είσαι, και ράθυμο να είσαι, και απελπισία να έχει, και να μην ξέρετε να εξομολογείσαι. Ένα πράγμα δεν μπορεί να πει, είμαι χάλια. Ε, είσαι με θέμο. Δεν θα σε περάσουν από δικαστήριο. Δεν θα σε περάσουν από θεραπευτήρια. Δεν θα σου κάνουν ψυχαναλύσει. Δεν θα πάρει πτυχία. Τι απλό πράγμα. Όσο πιο μεγαλύτερη βρωμιά ανακαλύπτει μέσα σου, τόσο το πιο καλό. Θα πει με χάλια, τελείω ιστορία. Έχει και αποδεικτικά στοιχεία. Τι σνοχλεί, Έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι είσαι σκληρόκαρδο. Έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι είσαι ανήθικο άνθρωπο. Αυτή είναι η ευλογία μα. Ότι έχουμε και αποδεικτικά στοιχεία. Και όταν μα πιάσει η έπαρση, θα θυμηθούμε τα αποδεικτικά στοιχεία. Μακάρι να είχαμε DVD που να δείχνουμε τι βρομιέ μα. Να τα βλέπουμε κάθε μέρα. Όταν υψηλοφρονούμε, να ξυπνά μέσα μα τη συντριβή. Είδατε τι, τι μαστρία, τι ευλογία έχει η Εκκλησία. Να μην πούμε κοσμικά τι μανιά έχει η Εκκλησία. Λέει ο Άγιο Χρυσό στο Η Εκκλησία τι είναι. Είναι θεραπευτήριο. Μπαίνει λύκος και βγαίνει περιστέρι. Και εσύ στην εχορία που είσαι σχηλόκαρδο, και στην εχορία που δεν ξέρει να ξομολογήσει, δεν ξέρει τα χάλια σου, είπα, αυτό. απες. Μα δεν νιώθω τίποτα. Α τον άλλον να σε κάνει να νιώσει. Εσύ κάνει την κίνηση. Κάνει αυτό που μπορεί. Δεν θα σου ζητήσει εδώ κάτι που δεν μπορεί. Γι' αυτό τον άνθρωπο έχει ράθει με έχει. Α κάνει αυτό που μπορεί. Να πει το ήμαρτο. Να κάνει αρχή μετανία. Τα υπόλοιπα ο Θεός θα τα βάλει. Αλλά εμείς τι κάνουμε. Αυτό φέρνει ο διάβολος. Σε απελπίζει, σου γεμίζει τρόποι, σε εκθέτει. Γι' αυτό είπαμε και την πρώτη φορά. Όταν το κακό δημοσιοποιείται, θρασίτερο γίνεται. Όχι μόνο. Η δημοσιοποίηση του κακού είναι έργο του διαβόλου για να απελπιστεί ο κάθε ζαχόπουλο. Δεν είναι έργο καθαρών ανθρώπου. Καθαρή μπορεί να είναι, αλλά είναι όργανα του διαβόλου. Τι κάνει, σε δημιουργία ασφάλεια ο διάβολος, κάνει θέληση σε μια χαρά και ελεύθερο, προσωπικά δεδομένα μέχρι που να πάψουν τα προσωπικά δεδομένα να είναι ατομικά και να είναι κοινά και να τα ξέρεις ο κόσμος για να φουντάρεις στη θάλασσα. Αυτό είναι το έργο του διαβόλου. Το έργο του Θεού είναι καλύπτη για να δίνει δυνατότητες μετανία εφόσον ο άνθρωπος δεν απελπίζεται. Αλλά εμείς αν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία της βρωμιάς μας, τι το καλύτερο. Δεν θα κινδυνεύουμε από την ίση τόσο εύκολα. Θα τα υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας για να συνερχόμαστε. Και να καταλάβουμε ότι όλα είναι δώρα του Θεού, της ευλογίας του Θεού. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, ποτέ να μην απελπιζόμαστε, γιατί τίποτα δεν είναι τόσο ισχυρό όπλο για τον διάβολο όσο η απόγνωση. Γι' αυτό δεν τον ευχαριστούμε τόσο πολύ αμαρτάνοντας τον διάβολο ε, όσο όταν κυριευόμαστε από, από απελπισία. Δεν τι λέω η Δεν ευχαριστούμε τόσο πολύ τον διάβολο όσο αμαρτάνομαι αλλά όταν απογοητευόμαστε, όταν απελπιζόμαστε. Άκουσε λοιπόν την περίπτωση εκείνου που πόρνευσε πως ο Παύλος φοβάται περισσό, πολύ περισσότερο από την αμαρτία, την απόγνωση. Και αναφέρει αυτό το περιστατικό που είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην περίπτωση του Κορινθίου. Λοιπόν, γιατί γράφοντας στους Κορινθίους έλεγε τα εξής. Και γενικά λέει ακούετε ότι υπάρχει μεταξύ σας πορνεία. Και μάλιστα τέτοια πορνεία που δεν υπάρχει ούτε μεταξύ των εθνικών. Η κορίθη ήταν ένας, ήταν, επειδή ήταν και εμπορικό κέντρο, ήταν πιο χαλαρά τα ήθη, ήταν πιο χήμα, είχαν πιο πολύ τάση προς την φιλιδονία, ο τρόπος ζωής των τέτοιων. Εμπορικό κέντρο, ξέρετε. Και δεν είπε, <coughs> η οποία δεν τολμάται ούτε μεταξύ των εθνικών, αλλά ούτε ονομάζεται. Επειδή δηλαδή, εκείνο δηλαδή που εκείνοι δεν ανέχονταν ούτε να το αναφέρουν, αυτό τολμήσατε εσείς να το πράξετε, χριστιανοί. Και εσείς είστε φουσκωμένοι από υπερηφάνεια. Έγινε αυτό που έγινε και εσείς υπερηφανεύεστε. Και δεν είπε, δέστε δε τώρα πως εισάγει ο Απόστολος Παύλος στη σκέψη μα το εκκλησιαστικό μυστήριο, το μυστήριο της Εκκλησίας. Και δεν είπε και εκείνος είναι φουσκωμένος από υπερηφάνεια, αλλά αφήνοντα εκείνον που διέπραξε την αμαρτία, συνομιλεί με του υγιείς.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 ο Απόστολος Παύλος κατέστησε λοιπόν κοινή την κατηγορία για να γίνει εύκολη θεραπεία. Δηλαδή δεν εντόπισε το όλο το κακό σε έναν άνθρωπο αλλά σε όλη την κοινότητα. Και ενεργοποίησε όλη την κοινότητα προς ίαση του ασθενούς μέλους. Γιατί είναι φοβερό πράγμα... Το να αμαρτάνε κανεί, αλλά πολύ πιο φοβερό το να μεγαλοφρονεί για τα αμαρτήματά του. Τι λε, άλλο αμάρτησε, και εγώ θα πενθήσω. Να, το εγώ και το εσύ. Η, θική μου, η δική μου ηθική, δική σου ηθική, η δική μου, μου αμαρτία, η δική σου αμαρτία. Ο μεγάλος λόγος που έχει κατάρα μέσα, το όπως δηλαδή έχεις πρόσωπος, είναι το εγώ και το εσύ. Αυτό όχι μόνο στα υλικά αγάθα και στα πνευματικά αγάθα. Όχι μόνο στην αρετή αλλά και στην αμαρτία. Και λέει, τι λες, Άλλο αμάρτης και εγώ θα απενθήσω. Ναι λέγει, γιατί είμαστε μεταξύ μας συνδεδεμένοι όπως το σώμα με τα μέλη του. Στην περίπτωση λοιπόν του σώματος, όταν το σώμα τραυματιστεί, βλέπουμε ένα σκύβει επάνω του το κεφάλι το ίδιο κάνει και εσύ εμείς έχουμε, αντι... έχουμε μεγαλώσει μια ιδέα ότι πρέπει να αγωνιστούμε για να πάμε στον παράδεισο Ενό όμως ατομικού παραδείσου που κατακτήσαμε προβάλλοντας τη δικαιολογία ότι ο καθένας να κοιτάει τον εαυτόν του τις αμαρτίες του και ο καθένας θα κρυθεί ξεχωριστά από τον Θεό ναι με, θα κρυθούμε ξεχωριστά αλλά εν σχέση με τον άλλο. Ποια είναι η διάθεσή μας έναντι του άλλου. Ναι, μεν ο Θεός θα κρίνει τον ένα χωριστά τον άλλο. Αλλά και εν σχέση με τον άλλο. Θα προβάλλει στο πρόσωπο του άλλου τον κριτή μας. Ο κριτής μας θα είναι ο άλλος. Άρα, εάν κανείς μεγαλώνει με αυτήν την θρησκευτική ιδέα της ατομικής σωτηρίας του το δεν είναι χαμένος από χέρι γι' αυτό και ο Παύλος συμβουλεύει να χαιρόμαστε με εκείνους που χαίρονται και να κλέμε μαζί με εκείνους που κλένε. γι' αυτό και στους Κορινθίους λέγει και δεν θελήσατε μάλλον να απενθήσατε, να πενθύσετε για να χαθεί από ανάμεσά σας εκείνους που έκανε την πράξη αυτή να φύγει δηλαδή το κακό από την ζωή σας δεν μπορείς να συμβουλεύσεις. Πένθησε. Προσευχή σου. Δεν είπε και δεν φροντίσατε μάλλον. Αλλά τι. Δεν πενθήσατε μάλλον. Σαν να πρόσβαλε την πόλη κοινή αρρώστια. Και λοιμό. Σαν να έλεγε δηλαδή. Χρειάζεται προσοχή και εξομολόγηση και παράκληση. Για να απομακρυθεί το νόσημα από την πόλη. Το ίδιο παθαίνουμε και εμείς. Λέμε εγώ δεν φταίω. Άλλος το κάνε. Εξουσία φταίει. Ο δημοσιογράφος φταίει, ο παπάς φταίει, ο δεσπότης φταίει, η γυναίκα μου φταίει, ο άντρας μου φταίει, ο φίλος μου φταίει, εγώ δεν φταίω. Αυτός δεν έκανε την αμαρτία, δεν έκανα εγώ. Και τι γίνεται, δεν πενθώ για την αμαρτία και τότε μέσα από την έννοια των ατομικών δικαιωμάτων ο καθένα συμβάλλει στην κοινή αρρώστια. Την αρρώστια του όλου, του συνόλου, της κοινότητας, της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, κατηγορεί ο Απόστολος Παύλος, ελέγχει μάλλον ο Απόστολος Παύλος, στους Κορινθίους, που δεν επεσήμαναν και δεν πένθησαν για αυτό το κακό που αφορούσε την κοινότητα. Βλέπεις πόσο φόβο έβαλε ανάμεσα μέσα τους. Επειδή δηλαδή νόμιζαν ότι το κακό σταματάει μέχρι σε εκείνο μόνο που το έκανε, τους βάζει σε αγωνία λέγοντας, δεν γνωρίζετε ότι λίγο προζύμι ζυμώνει όλο το φύραμα, ζυμιό, ζυμώνει όλο το φύραμα.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 που βλάπτει και όλο το υπόλοιπο σώμα. Πλην όμως πρόσεχε και εκείνο ότι αν αδιαφορήσεις και το παραβλάψεις θα σε κυριέψει κάποτε και σένα. Το αφήνω να υπάρχει, να προβάλλεται, να το δικαιολογώ, να το καλύπτω. Κυριαρχεί το κακό, αλλοιώνον τι των ανθρώπων, αλλοιώνον τη μου και σιγά σιγά προσβάλλει και εμένα. ώστε αν όχι για τον αδελφό σου τουλάχιστον για σένα τον ίδιο σίκο και σταμάτησε τη μεταδοτική αρρώστια πρόλαβε το σάπισμα και σταμάτησε την καταστροφή αφού λοιπόν είπε αυτά και περισσότερο από αυτά και πρόσταξε να τον παραδώσουν στον σατανά δες τι είπε, δες τι είπε, πρόσταξε να τον τιμώρεις, πού, να το στείλουν να τον δώσουν στον σατανά ξαναλένει να δαιμονιστεί Αλλά τι λέει, αυτή είναι η θεραπευτική μέθοδος που έχει μέσα του σκληρότητα αλλά και η φιλανθρωπία γιατί πραγματικά έχει φιλανθρωπία, γιατί είναι θεραπευτική. Τι έκανε ο Αποστολός Παύλος. Αφού λοιπόν είπαν αυτά και περισσότερο από αυτά και πρόσταξε ο παραδόσος του σατανά και λέει εσύ, τι σκληρότητα είναι αυτή που είναι αγάπη. Ο Χριστός δεν λέει, λέει αγάπη, αυτό θα πούμε εμείς αθελής αρχικά. Γιατί άνθρωπος είναι, έπεσε, θα τον κρεμπάσουμε. Εμείς θα πούμε οι αφελείς. Τι λέει. Πρόσταξε με ο παράδοσης Στη συνέχεια όμως επειδή άλλαξε διορθώθηκε δηλαδή και γίνε καλύτερος λέγει είναι αρκετή για αυτόν τον άνθρωπο η επίπληξη από τους περισσότερους. Επιβι... Επιβεβαιώστε λοιπόν την αγάπη σας προς αυτόν. Τώρα ορμήξτε. Δείξτε την αγάπη σας σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήσήν είναι θεραπευτή ο άνθρωπος. Όχι να καταδικαστή. Ο Θεός ποτέ δεν τιμωρεί, μόνο παιδαγωγεί. Και αυτά που φαίνεται σαν δεν είναι τιμωρές, είναι παιδαγωγικές μέθοδοι. Ακόμη και οι κανονές της Εκκλησίας που φαίνονται σκληροί, δεν έχουν την έννοια ούτε της τιμωρίας, ούτε του εξυλασμού. Δεν σωζόμαστε από αυτά. Αλλά της ενεργοποίησής μας προς τη μετάνια. Εφόσον λοιπόν έγινε αυτό και αμέσω έγινε καλύτερος, τους καλεί όλους τους χριστιανούς, να όχι απλώς να του εκφράσουν την αγάπη του, αλλά να επιβεβαιώσουν την αγάπη του προς αυτόν τον άνθρωπο για ποιον λόγο δεν συνέχεται λέει ο Απόστολος Παύλος δηλαδή με αυτόν τον τρόπο προλαβαίνει από τη ραθυμία το αιμομίκτη τη ραθυμία που τον οδήγησε στη πτώση προλαβαίνει το κοινό κακό να μην προχωρήσει όλη ασθένεια στο όλο σώμα και ταυτόχρονα προλαβαίνει από την απόγνωση τι κάνει δηλαδή, τι λέει επειδή δηλαδή, επειδή δηλαδή τον παρουσίασε κοινών εχθρό και πολέμιο όλων και τον απομάκρυνε από το πίμνιο και τον απέκοψε από το σώμα, πρόσεχε πώς η φροντίδα δείχνει, ώστε να τον προσκολήσει και να τον ενώσει πάλι με το σώμα. Τι λέει, γιατί δεν είπε αγαπήστε τον απλώς, αλλά επιβεβαιώστε την αγάπη σας προς αυτόν.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 Ας προλάβουμε λοιπόν να τον αρπάξουμε προτού τον καταπιεί και καταστρέψει το μέλος μας. Το μέλος μας λέει. Μέσα σε, σε τρικυμία βρίσκεται τώρα το πλοίο. Ας προσπαθήσουμε να το σώσουμε προτού να βαγίσει. Να λοιπόν, η Εκκλησία ναι, μεν έχει τους κανόνες της και λέει για την τάδια μαρτία αυτό, την τάδια αυτό. Αλλά έχει και την οικονομία. Και Εφαρμόζει τον κανόνα τελείω διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μπορεί να πει το ίδιο ισχύει, μία μαρτυρία τον ισχύει για τον άλλο. Και κακώ θα ζει τον πιστή, τι λέει ένα πνευματικό τελείω άλλο για διαφορετικού ανθρώπου. Γιατί βλέπει τη δύναμη του εκάστο, τι αντοχέ του και πόσο μπορεί να δουλειάξει θεραπευτικά. Για κάποιον είναι αυστηρότερο, για κάποιον είναι επίοικια. Και όταν δει η ψυχή να καταπίνεται από το διάβολο, την πυροβορική λύπη, παρτάει και κανόνε και τα πάντα. Όπω δεν είναι ένα άλλο πατέρα, Θέλοντα να μα ε, ε, δώσει την έννοια τη οικονομία, όταν λέει ένα καράβι, κινδυνεύει να, να βουλιάξει, τι κάνουν οι, οι, οι, οι έμπειροι καπιτανοί. Πέτουν όλα τα εμπορεύματα, δεν μα ενδιαφέρει τίποτα να σωθεί το πλήρωμα, να σωθεί ο άνθρωπο. Αφήνουμε και κανόνε, αφήνουμε τα πάντα να σωθεί ο άνθρωπο. Γιατί δεν έγινε ο νόμο, δεν έγινε ο άνθρωπο για τον νόμο, ο νόμο για τον άνθρωπο. Γιατί λέει όπως όταν φουσκώνει η θάλασσα και τα κύματα υψώνονται από παντού καταβυθίζεται το σκάφος έτσι και η ψυχία την από παντού η λύπη πυνίγεται γρήγορα εάν δεν έχει κάποιον να πλώσει το χέρι και να την βοηθήσει και η λύπη που είναι σωτήρια για τα αμαρτήματα σωτήρια έτσι γίνεται εξαιτία τη άμετρης χρήσεως καταστρεπτική και πρόσεχε και εδώ να πούμε κάτι Αυτά που κάνει Apostolo Παύλο, θα λέει κανεί καλά τρελό. Τι σχιζοφρέστη είναι. Τη μια το στέλνει στο διάβολο και στην άλλη του λέει: Δείξτε το αγάπη. Ναι, για ένα μυαλό που δεν έχει βάθο και δεν έχει αγάπη, έτσι λειτουργούν τα Δεν τα κατανοεί. Μια δυσνόητα, είναι δυσνόητα, καταλαβίστα. Θα το περνούν για τρελό τον άνθρωπο, λειτουργεί Και στι σχέσει μα, να πούμε ένα παράδειγμα: στι σχέσει τη συζυγίας Κανεί δεν πρέπει να λειτουργεί μόνο αυτό που έχει στο μυαλό του σαν δίκαιο. Όχι μόνο αυτό που πηγαίνει στον μυαλό σαν ηθική. Να βλέπει τις αντοχέ του συντρόφου Στον κατάλληλο χρόνο του, λέει την κατάλληλη κουβέντα και τον κατάλληλο χειρισμό να υπάρχει. Και να ξέρουμε πόσο αντέχει και πόσο δεν αντέχει. Πότε πέφτει στη ραθυμία και πότε στην απόγνωση. Για να εφαρμόσουμε, για να εφαρμόσουμε <Ρι> το μέτρο που αντιστοιχεί στον καθένα. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι η δύναμη τη αγάπη. Η αγάπη τη διάκριση, να ξέρω η γυναίκα μου, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, ο φίλος μου. Σε ποια κατάσταση είναι, πόσο αντέχει, μέχρι πού με πάει να τον πιέσω και πού χρειάζεται να ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Απόστολος Παύλος τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά, εμείς όμως... Και είναι ένδειξη αυτό της πτώχειας μας, της πνευματικής. Ότι είμαστε, α, δεν έχουμε εμπειρία πνευματική, είμαστε τελείως χήμα, έτσι φλάτ, έτσι είμαστε επίπεδοι κάτω. Πού όφελες στο γεγονό ότι δεν μπορούμε να συνδέσουμε την αλήθεια με το πρόσωπο και δημιουργούμε μια αντικειμενοποιημένη αλήθεια άρσχεμη με το πρόσωπο που υπηρετεί την ιδέα και το μυαλό μας και το δίκαιο και το νόμο, αλλά δεν σώζει τον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι αυτή που σώζει τον άνθρωπο, που τον κάνει σώων ακέραιων. Όχι αυτό που λένε τα μυαλά μας ως αλήθεια. Γι' αυτό χρειάζεται ο λόγος μας να είναι πάντα σχετιζόμενος με τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Και πάντα είναι διαφορετικό, Γι' αυτό δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια σε αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει αντίκειμενική αλήθεια σε αυτά τα πράγματα Δεν ερωτάτε Δεν μπορεί να απαντήσει ποτέ ο πνευματικός σε ερωτήματα Πάτε αυτό είναι αμαρτία ή δεν είναι Ή τι κανόνας για το είναι αντικανόνας δεν, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα Να σας το πω πολύ απλά Η σαρκική αμαρτία εξομνευλογία του θεού είναι αμαρτία Πολύ ωραία Έχουμε δύο γυναίκες Η μία γεννημένα άρχοντα για να έχει άνεση ε? η εξουσία έτσι, η ελληνική της γυναίκης. είναι ερωτική εξουσία <laughs> δε, όπως παίρνω το παράδειγμα, αυτό δεν κατηγορείται τις γυναίκες τούτοι μπορεί να, να γίνει και του άντρες και ακόμη χειρότερα, τρεις χειρότερα, λέμε ένα παράδειγμα και έχουμε τη γυναίκα η οποία εκμεταλλεύεται τι ωρέξει του ανθρώπου τον έχει στο χέρι και τον εκμεταλλεύεται εκμεταλλεύεται τη θέση του και έχει θέση, χρήματα και λοιπά και έχει μια άλλη. Κακομήρα, που είναι αφελής ρομαντική Και τον άνθρωπο Και έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τα πάντα Και δεν κάνει τίποτα Γιατί Σέβεται Το πρόσωπο Γιατί έχει όρια Γιατί έχει αρχές Και δεν, μπορεί, και δεν εκμεταλλεύεται την ανάγκη του άλλου Για να το χρησιμοποιήσει και να έχει κέρδη και ωφέλη. Η αμαρτύγαινε και εσείς δυο η δεύτερη περίπτωση, πιστέψτε με, μου έτυχε τέτοιο παράδειγμα, μπορεί να είναι και αρετή στα μάτια του Θεού. Ανάλογα τι αγώνα έχει ο άνθρωπος και τι μετάνοια έχει και τι πόνο έχει. Επομένως όλα είναι τελείως σχετικά. Δεν μπορεί ποτέ να πει ο πνευματικός κάτι έτσι, έτσι σε φιλολογικά, σε, σε θεωρητικό επίπεδο. Είναι αμαρτία πάτηρα, αυτή δεν είναι. Τι κανόνα για το ένα, τι κανόνα για το άλλο αυτά όλα σχετίζονται η αλήθεια του Θεού είναι απόλυτη δεν χωρεί αμφισβητήσεις αλλά η συγκεκριμένη η απόλυτη αλήθεια του Θεού έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο χωριστά και η ουσία είναι ο κάθε άνθρωπος χωριστά το τι διάθεση έχει και τι διάθεση έχει με τον Θεό τι καθαρότητα έχει η ψυχή του και πόσο πόθο έχει η ψυχή του για την αλήθεια. Επομένως, απόλυτη είναι μόνο η αλήθεια του Θεού και η αγάπη του Θεού. Και η διάθεσή μας να λειτουργούμε θετικά και με και για τον εαυτό μας και για κάθε άνθρωπο. Το πνεύμα του Θεού φαίνεται από τους καρπούς. Αν έχουμε ελπίδα, ειρήνη και ανάπαυση στην καρδιά μας. Και αν νέμεν ναι, βάζουμε. Έλεγχο και όρεοι στον άλλον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα του δίνουμε και ελπίδες. Δηλαδή, ούτε στη ραθυμία να υποπέσει ο άνθρωπο αλλά ούτε και στην απόγνωση. Και πρόσεχε, λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς ακριβολόγησε, γιατί δεν είπε μήπως τον καταστρέψει ο διάβολος, αλλά τι, μήπως μας τον αρπάξει με απάτη, ο σατανάς δικό μα είναι. Μα τον αρπάξει. Γιατί πλεονεξήνετο να θέλει να αρπάξει κανείς τα ξένα. Για να δείξει λοιπόν ότι αυτός έγινε πια ξένος αυτού του διαβόλου δηλαδή και ότι με τη μετάνοια του κατέστησε τον εαυτό του μέλος της πείμνης του Χριστού. Λέγει για να μην μας τον αρπάξει με ο σατανάς. Γιατί αν τον κυριέψει στη συνέχεια αρπάζει δικό μας μέλος παίρνει το πρόβατο τη Αγέλη, γιατί απέβαλε την αμαρτία με τη μετάνοια. Ε, ε, δεν έχει την ερώτηση κάτι, το κατάλαβε. Ε. Επειδή δεν πέρασε η ώρα κάτι μου είπε κάποιο άνθρωπο και είναι πολύ σωστό, δεν το είχα σκεφτεί. Ε, πολλοί θέλουν να κάνουν ερωτήσει, κάποιοι ντρέπονται. Και εγώ πολλέ φορέ είμαι αγενή με τον τρόπο μου και ίσω κάποιοι να προσβάλλονται. Κύριε Μιχάλη, Μακούτε, ακούτε? Να κάνουμε ένα κουτάκι κάπου και όποιο θέλει να βάζει ερωτήσει γραπτέ, να τι διαλέγουμε, να κάνουμε μια επιλογή και επάνω βάση αυτών πολλέ φορέ να απαντούμε και να συζητούμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν Δεν έχουν την άνεση να εκφραστούν Δεν έχουν την άνεση να μιλούν σε πολλοί κόσμο Και να μην μιλούν ήδη και ήδη Δέσποινα κλπ. <Ρι> Οπότε βάζουμε Ιδιαιτέρως Βάζουμε ένα κουτάκι Και όποιος θέλει να βάζει τις ερωτήσεις Με ευκολύνει και εμένα να δω Τι ενδιαφέρει τον καθένα <Ρι> Να είδε. Γράψε στο, στο χαρτί Και γράψε δέσποινα για να μην το απαντήσω <Ρι> Λοιπόν μου είπε ο ψάλτη μα, ο ψάλτης μας ότι έχουν κάποιοι... Ε, Κώστα εδώ είσαι, πού είσαι Κώστα, Κινατίδες. Εκεί είσαι, πού είναι. Κινατίδα με το βρει κανένα, σκαίκαμε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια συνδί με κάποιους ύμνους βυζαντίνους, δεν υπάρχει κάτι δεν υπάρχει. αυτά θα τα δώσουμε στην κυβέρνηση. Λοιπόν, ύμνους βυζαντινούς πολύ ωραίους, από χοροδία βυζαντινή, Όποιος θέλει μπορεί να τα προμηθευτεί. Αγριπίνοι έχουμε πέμπτη βράδυ. Διευχόν των Αγίων Πατέρων μόν, Κύριε Ισού Χριστέ ο Θεός μόν, ελέησον και σώσον ημάς.